Ara la nostra democràcia pairt tota a 33, fa hi pair 40 Άρα αν η δημοκρατία πάρει τώρα 33, θα έχει πάρει 40 αρκετά γυρώνται εκλογές. Ουί. Ουί, ουί. Αυτό δεν είναι θεωρία, είναι αποδεδειγμένα μαθηματικά. Εδώ ακούσαμε ένα μαθηματικό μυαλό παγκοσμίου βεληνεκούς, τον Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος ε, αναλύει με επιστημονικό τρόπο πάντα, για έναν επιστήμονα να μιλάμε, αναλύει το αποτέλεσμα και μάλλον προδικάζει, προβλέπει το αποτέλεσμα και λέει ότι αν πάρει 33 στις ευρωεκλογές θα είναι σαν να έχει πάρει 40 στις εθνικές εκλογές. Πώς προκύπτει αυτό, επιστημονικά πάντα προκύπτει, είναι το μυαλό του ο Αδόνιδος. Θα το ακούσουμε το πλήρες κείμενο για να καταλάβουμε όλοι, εγώ που έχω και ένα θέμα με τα μαθηματικά, δεν το έπιασα αμέσω στο πόχαρτο που λέει και ο Χαρικλίν, ο τραμπάκουλα. όμως θα το ακούσουμε τώρα όλο το κείμενο για να βγάλουμε το κατάλληλο συμπέρασμα το οποίο λίγο πολύ είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει. Το Μάιο του 2019 η Νέα Δημοκρατία πήρε σε 33. Ναι. Τον Ιούλιο του 2019, δύο μήνες μετά, πήρε σε εθνικέ εκλογές 40. Mm -hmm. Άρα το 33% των ευρωεκλογών ισούται, ισοδυναμεί με 40 σε εθνικέ. Ναι. Αυτό δεν είναι θεωρία, είναι αποδεδειγμένα μαθηματικά. Βέβαια. 33 το Μάιο, 40 τον Ιούλιο. Είναι η διαφορά του χαρακτήρα των εκλογών. Το ίδιο εκλογικό σώμα ψήφισε και στι δύο εκλογέ. Δεν άλλαξε δύο μήνε το εκλογικό σώμα και η σύνδεση του πληθυσμού. Το ίδιο εκλογικό σώμα στα ευρωκοινοβουλευτικά κριτήρια ψήφισε 33 Με. Νέα Δημοκρατία. Στα εθνικά κριτήρια 40 Νέα Δημοκρατία. Με. Άρα, αν η Νέα Δημοκρατία πάρει τώρα 33, θα έχει πάρει 40 αρκετά από τι εθνικέ εκλογέ. Άρα, είναι απόλυτο προφανέ ότι ένα ποσοστό τη τάξη του 33% σημαίνει ότι Νέα Δημοκρατία διατηρεί. σε εκλογικέ δυνάμεις, όπως είχε να μην ένα χρόνο πριν. Μπράβο! Αυτό είναι το αισιόδοξο το συμπέρασμα στο τέλος. Ο, η διαδρομή όμω έχει την αξία της. Φαντάζομαι με τον ίδιο τρόπο ε, καταρτίζονται και τα οικονομικά της υγείας με κάτι τέτοια μαθηματικά. Πήρε 33% στι ευρωεκλογέ. Αυτό ισοδυναμεί με 40%. Αν πάρει 32% στι ευρωεκλογέ, με τι ακριβώ ισοδυναμεί, Αν πάρει 30%. Αυτό νομίζω είναι η απλή μέθοδος των τριών. Δηλαδή, 30 είναι 40. Ε, λάθος, Το 33% που πήρε είναι 40. 41. Αν πάρει 30, Πόσο και επειδή είναι απλή μέθοδο των τριών και δεν είναι εύκολο να το κάνουμε τώρα εμεί εδώ, εσείς μπορείτε να είστε σε ένα γραφείο να το βγάλετε, τι ακριβώ θα συμβεί, θα δανειστούμε τη βοήθεια. Δεύτερη πράξη του αυτοδικού περιεχομένου σε τρει μήνε. Αν βάλετε τώρα μία απλή μέθοδο των τριών, Ο Σαμαρά πόσο έμεινε, Έμεινε περίπου δύο χρόνια, 24 μήνε, καλή εξάλλου 6 μήνε, 30 μήνε κοντρά. Στου δύο μήνε, πόσο ζήσα τώρα. Που κυβερνάει Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, τρεις μήνες. Στους τρεις μήνες δύο πάχνουμε θα έχουμε περιεχομένου. Στους τριάντα μήνες πόσο, 10. πόσο πάει μεθατοδοτριών, δέκα. Δέκα πάνε. Ναι. δύο παραπάνω, ε, δύο το μήνα. Έχω κάνει, δύο στους Εξίτες. τρεις μήνες, στις τρεις δύο, στους 30 πόσοι, είναι τρία επί δύο έξι, έτσι, τριάντα είναι τριάντα για έξι, <εσύνω> 3-6-18, 4-6-24, πόσο μου, <συνά> 3, 3, 3 έχεις 2. 3 έχεις 2. Σου 3 έχεις 2. 3 30, 60, 60 3. <συνά> 60 διατρία. Σωστά. Πόσο είναι 60 Άρα αν η Δημοκρατία πάρει τώρα 33, θα έχει πάρει 40 αργυνών με μα εθνικές εκλογές. Αυτό δεν είναι θεωρία. Είναι αποδεδειγμένα μαθηματικά. Διότι δεν μιλάμε στον αέρα. Έχει και γνώσει στις απλή μεθόδου των τριών. Ακούσαμε τον αδερφό του που μια παλιά εκπομπή προσπαθούσαν εκεί να λύσουν το τότε θέμα. Το τωρινό θέμα το έλυσε. Θα πάρει ό,τι και να πάρει μπας περιπτώσει. Θα γίνει μια αναγωγή. Ό,τι ποσοστό ποιο και να είναι 33, 32, 31, 30 θα γίνει μια αναγωγή και είναι κερδισμένη η Νέα Δημοκρατία και σε εθνικό επίπεδο. Όχι επειδή θα έχει πάρει το 33 στην κάλπη, επειδή θα κάνει μια αναγωγή τύπου άδωνη που θα την βγάλει πάλι πρώτη με γύρω στο 40 περίπου τίσεκατο, αυτά τα πάρα πολύ ωραία, από υπουργού, υπεύθυνου, σοβαρούς που μιλάνε πάντα τεκμηριωμένοι και κυρίως με σεβασμό στον Έλληνα πολιτή, ένα άλλο παράδειγμα, Αποδεδειγμένων μαθηματικών που δεν είναι θεωρία είναι αυτά που λέει ο Υπουργό Οικονομικών σήμερα το πρωί: ΤΑΠΕ, Κωστή Χατζηδάκη. Λέτε εσεί ο πληθωρισμό, η ακρίβεια είναι πρόβλημα. Η ακρίβεια, πάρα λέτε πολύ. Εσείς πάνε πολύ μεγάλη ακρίβεια, μεγάλο, πολύ μεγάλο, Όλα που λέτε. ο πληθωρισμό. Ο αν βάλουμε μέσα και τον πληθωρισμό που προεξοφλείται για το 2024, σωρευτικά από το 19 είναι 16,5 μονάδες. Ναι. Η αύξηση του κατώτου μισθού είναι 28 μονάδες. Ναι. Δηλαδή η αύξηση είναι 11,5 μονάδες παραπάνω από τον πληθωρισμό. Αυτό δεν είναι θεωρία, είναι αποδεδειγμένα μαθηματικά. Δηλαδή η αύξηση είναι 11,5 μονάδες παραπάνω από τον πληθωρισμό. Μπράβο! Αποδεδεκμένα, δεν είναι θεωρία. Μαθηματικά εδώ τα λέει ο Κωστής Κατζηδάκης και ενημέρωσε όλους μας ότι οι αυξήσεις που έχουν δοθεί είναι παραπάνω από τον πληθωρισμό. και άρα είμαστε κερδισμένοι κατά 11-11,5% δεν ξέρω αυτό το 11,5% με την αναγωγή του Άδωνη σε τι ποσοστό σε επίπεδο ευρωεκλογών άρα μετά σε επίπεδο εθνικών εκλογών αντιστοιχεί για τη νέα δημοκρατία που θα είναι πρώτη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο βγαίνει Υπουργό οικονομικών σήμερα το πρωί να μας πει ότι ε, οι αυξήσει που έχουν δοθεί είναι πάνω από τον πληθωρισμό ενώ γίνεται το μακελιό στα σούπερ μάρκετ, στα ράφια, στα ταμεία στις Τα καταστήματα γενικότερα και τα ζούμε όλοι μα. Αλλά θα μπορούσε κάποιο να ισχυριστεί ότι αυτά τα λέει ένα υπουργό οικονομικών που θέλει να παρουσιάσει την κατάσταση ηδηλιακή. Θα μου πει, τα λες εσύ ναι. που είναι οικονομικών, τι θα πει κτλ. Δεν το λέω. Εγώ. Δεν λέω εγώ. Τα λένε οι κάτοικοι στην... στο Κερατσίνι, στη Δραπετσόνα, αυτό δεν στο, είναι. στο Εγάλεο, στη Νέα Ιωνία που ένα ψήφισαν λεπτό, τη Νέα Δημοκρατία Ωραία. με πρωτοφανή ποσοστά ούτε το, το, το 23. Σύμφωνοι. Δεν τα λέω εγώ. Τα λένε οι κάτοικοι στο Κερατσίνι, στη Δραπετσόνα, Αυτό δεν στο είναι. Εγάλεο στη Νέα Ιωνία. Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι, μας ζει με μια κυρία μισό-μισό. Είναι το Μισό-μισό, το φαντάζεστε? Λένε και αυτά, οι κάτοικοι στο Κερατσίνι και στην Δραπετσόνα. Εδώ ο Κωστής Κατζηδάκης, αφού είπε το προηγούμενο ότι έχουμε αύξηση 11,5% παραπάνω, από τον πληθωρισμό, μετά λέει δεν τα λέω εγώ. Κατάλαβε θα τον κατηγορήσουνε, δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι άνθρωποι στο Κερατσένι, στη Δραπετσόνα, στην Ιωνία, στο Εγάλω που πήραμε, 41% που με τις αναγωγές του Άδω είναι το 33% των ευρωεκλογών δύο μήνες πριν, γιατί όλα αυτά είναι αποδεδειγμένα μαθηματικά. Οπότε αφού στη Δραπετσόνα ε, είναι ευχαριστημένοι και λένε ότι είναι ευχαριστημένοι και παίρνουν παραπάνω αυξήσει και μισθό και... χρήματα από την... τον πληθωρισμό πρέπει να αλλάξει το τραγούδι Λέτε. Θα μου πεις, τα λε εσύ ναι. που είσαι υπουργός οικονομικών τι θα πεις και τα λοιπά Δεν το λέω εγώ. δεν τα λέω εγώ. Τα λένε οι κάτοικοι στο Κερατσίνι στη Δραπετσόνα Πάρ' στεφάν Πάρ μοριάρωστη. Πάρ γεράν μας. στη δραπετσόνα πια έχουμε ζωή κρατά το Στην Τραπετσόνα πια έχουμε ζωή, όπω ακούσαμε από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Θα ζήσουμε κι α είμαστε πλούσιοι. Έτσι λοιπόν έχει αλλάξει τελείω. Ένα εμβληματικό τραγούδι. Το Γεράνι παραμένει. Το Γεράνι παραμένει και το Στεφάνι. Άλλο Στεφάνι και αυτό παραμένει. Αυτά από τον Κωστή Χατζηδάκη δεν είναι μόνο αυτά. Είπε κι άλλα το πρωί. Χερέντα ήθελε να αποδείξει ότι μπορεί μέσα σε ένα τέταρτο να πει ό,τι ακρότητα υπάρχει. έχουν ξεφύγει τελείως, δεν καταλαβαίνουν πού μιλάνε, ποιος κόσμος ακούει και βάζουν και στον κόσμο που παρακολουθεί και ακούει καταστάσεις λές και ο κόσμος δεν ζει συγκεκριμένες καταστάσεις τι είπε για την Ευρώπη που την φτάνουμε Μέχρι στιγμής Πρέπει να ζω καλύτερα στιγμής στιγμής το πολίτης Να το μην έχουμε, λέω να μου φτάνει να εκεί, πάμε εκεί Να ζω λίγο καλύτερα Μα και, εσύ, λέω και, μέχρι, λέω και, και σύγκριση, η, η σύγκληση Αυτό λέει ότι, ότι ανεβαίνει το βιωτικό επίπεδο mm. Είμασταν στο 62% του κοινοτικού μέσου όρου mm. το 2020 Σήμερα είμαστε στο 67% Αυτό δεν είναι θεωρία Είναι αποδεδειγμένα μαθηματικά. Μέχρι. Το γεγονός ότι έχουμε αυτή την ώρα που μιλάμε τετραπλάσιους, πενταπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από το μέσο όρο της Ευρωζώνης mm -hmm. ε, είναι ενδεικτικό ότι πάμε στη σωστή κατεύθυνση και ακόμα περισσότερο ενδεικτικό ότι θα συγκλίνουμε Ας, έλα, και σιγά σιγά πλησιάζουμε. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε. Χρηστώ. Και σιγά σιγά πλησιάζουμε. Στην πάντα, στην πάντα. Πάμε στη σωστή κατεύθυνση και ακόμα περισσότερο ενδεικτικό ότι θα συγκλίνουμε έλα, και σιγά σιγά πλησιάζουμε. Έλα, έλα όπως είσαι τώρα, έλα. Πάρ' αλλιώς, έλα. Αλλιώς, αλλιώς. Έλα τώρα όπως είσαι, έλα. Έλα πίσω, έλα. Και σιγά σιγά πλησιάζουμε. Έλα, έλα. Έλα, έλα μαλάκα, να δεις τι έκανες. Πάνω που πλησιάζαμε. Πάνω που πλησιάζουμε, όπω λέει ο Κωστή Χατζηδάκη, ότι πλησιάζουμε την Ευρώπη. Έχουμε πενταπλάσιου, μέχρι προχθέ λέγαμε τετραπλάσιους τώρα είπε τετραπλάσιους κολλάκι το πενταπλάσιο δίπλα, ρυθμό ανάπτυξη. Γενικώ πάμε καλά. Ε, δεν τα καταλαβαίνετε ίσω όλα αυτά. Ενώ δεν τα ζείτε, δεν τα βιώνετε. Έχει τάλει τελείω εικόνα για το πώ πάμε. Όμω θα δείτε τι καταθέσει σα. Και αν δεν τι ξέρετε, θα σα πει τώρα ο Υπουργό. Στις καταθέσεις είχαμε 150 δισεκατομμύρια βρήκαμε από το ΣΥΡΙΖΑ στις τράπεζες και είναι περίπου 200 δισεκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα νοικοκυριά ναι. έχουν ε, ε, ε, μεγαλύτερες αποταμιεύσει. Αυτό δεν είναι θεωρία, είναι αποδεδειγμένα μαθηματικά. Βάλαν μία πάντως περισσότερα λεπτά παρακαλώ. στις τράπεζες μία, και τα περισσότερα λεφτά είναι από παρακαλώ. τα νοικοκυριά. Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μια λαμπάδα στο Μητσοτάκι. Για λεφτά! Όλες μου οι θείες σας... για φηματίωση πριν από τον πόλεμο, στα νοσοκομεία! Δεν το εξηγούμε αυτό το τελευταίο. Να Το προηγούμενο που λέει ο Χατζηδάκη, όντω ισχύουν. Καταθέσει έχουν αυξηθεί κυρίω των οικοκυριών. Όλοι μπορούμε να το βεβαιώσουμε αυτό. Τελειώσαμε με αυτό. Πάμε πάρα πολύ καλά. Πενταπλάσιοι ρυθμοί. αποδεδειγμένο όλα αυτά μαθηματικά. Αυτό θα είναι και μια αντανάκλαση στι ευρωεκλογέ που με τι αναγωγέ που κάνει ο το μαθηματικό μυαλό, η Διάνεια Άδωνη Γεωργιάδη, αυτό θα μεταφραστεί σε ένα 40-80% για τη Νέα Δημοκρατία. Στο τέλο ήταν η κυρία Βούλτεψη, την οποία την ακούμε να ουρλιάζει μέσα στα ηχητικά και στο ρυθμικό αυτό τραγουδάκι, να λέει: Ποια λεφτά, ποια λεφτά. Είναι από συνομιλία που είχε με τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον Θανάση Γλαβίνα. Και κάποια στιγμή κατέληξε σε αυτό: Ότι πια λεφτά οι θείε μου, όλε τι θείε, νοσηλεύτηκαν πριν τον πόλεμο σε κάποια νοσοκομεία. Δεν ξέρω πόσε είχε θείε, δεν ξέρω ποια νοσοκομεία. Δεν έχει νόημα κανένα πια όταν η βούλτεψη με αυτό τον τρόπο. Με αυτή τη φωνή λέει ε, αυτό το κείμενο, το αριστούργημα όποιος το έχει γράψει, όποιος το σκέφτηκε, τα κύτταρα στον εγκέφαλο που συντονίστηκαν και έβγαλαν αυτή τη φράση στη σειρά δεν έχει νόημα να ε, ξέρουμε για ποιο λόγο το είπε Στεκόμαστε σε αυτό, ότι οι θείε νοσηλεύτηκαν και πια λεφτά Ένα ερώτημα στην αρχή, στα τάδε νοσοκομεία Θα ακούσουμε λίγο τον διάλογο, ε, μιλάει πάνω στον άλλον ε, που είχε η κυρία Βούλτεψη όχι για τα λεφτά και τα νοσοκομεία, αυτό δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα, ε, τον υπόλοιπο διάλογο για το αν και ποιος έφταιξε που ε, χρεοκοπήσαμε. Λέτε Ο κράτος τώρα. της δεξιάς δεν είχε μεριμνήσει. Και κράτος μετά φέραντε το μνημόνιο δε και δε θα κλείσατε. Μεις τα μνημόνια. Εσύ, Πάμε. Δε. Η κυβέρνηση σου καραμαλή τα έφερε. Πώς ήταν το έλλειμμα. έλλειμμα. Το είστε... Πόσο ήταν το έλλειμμα <συρίζε> Θα πείτε το <συρίζε> Βεδέως, γιατί έφταγε Δεν τρέπεστε εδώ πέρα και τα λέτε πληρώσα, <συρίζε> Δημοσίω. Πληρώσαμε πληρώσα τα εξοπλιστικά σας τον Τα δικά σας πληρώσαμε πληρώσα, Και, πληρώσα. πληρώσα. και φύγατε τρέχοντας αντί να λάβετε φθήνη Καλή... Είστε δυσκώς υπέθυνοι είναι είστε και δεν διαβαζεστε Μια χαρά νέα. Νέα. Πολύ τα πεζόντρα δικούς σας Δεν να λέτε ότι το που Θα γι' αυτό που λέτε. Θα απολογηθείτε. Αλήθεια Τροπή Και το πράγμας βάζετε και γλώσσα. το χρηματιστήριο. Διαλύθηκε η χώρα. Θα μας τρελάνουνε κιόλας. Εμείς σας τρελάνουμε. Δεν Φέρνει φέρνεις άλλη <συγγγλυ> φορά πιτήρια Εδώ η... Σοφία Βούλτεψη, η οποία απευθύνεται προ τον ε, Χατζή, νομίζω ότι ήταν στο ΙΟΑΝ, και του λέει: Μου φέρνει πιτσερικάδε, δεν μπορώ, δεν αντέχει. Θέλει μεγαλύτερου, δεν μπορεί. Με του μικρού δεν μπορούσε να συνεννοηθεί. Κάπου εκεί βγήκαν και οι θείε τη, οι οποίε νοσηλεύτηκαν στα νοσοκομεία και πια λεφτά. Ε, το κλείνουμε εδώ το θέμα, αν μπορεί να κλείσει, γιατί μπαίνουμε σε έναν εμφύλιο, έχουμε πολλού εμφύλιου, οι Έλληνε. ενώ είμαστε Ελληνόπουλο όλοι και πολύ αγαπημένα πάντα έχουμε μία τάση να ε, χωριζόμαστε να φιλιώνουμε μετά, αλλά αφού έχουμε σφαχτεί και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει ξεκινάει λοιπόν η ενότητα του εμφυλίου θα καταλάβετε με ποιους πρωταγωνιστές αφού κάνουμε την γνωστή εισαγωγή Μέσα συνέλληνες μου έχει επιστολές του Ιησού Χριστού του Ιδίου. γράφει ο ίδιο ο Ιησούς Χριστός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 Εδώ είναι. Την έγραψε ο ίδιο. Ιστορικέ και αρχαιολογικέ αποδείξει του Αγίου Νεκταρίου Εγίνη για την αυθεντικότητα του Αγίου Μανδυλίου και να το δείξουμε λίγο, το αναφέρετε στην οθόνη αυτό που δείχναμε προηγούμενο. Λεβαίως. Και τη επιστολή του κυρίου προ τον Άυγαρο. Καθώ και πώ η ιερά μορφή του κυρίου που υπάρχει στι εκκλησίε μα είναι αυτή που είδαν όσοι τον έζησαν από κοντά στα χρόνια που ο Χριστό πεπάσει στη γη. Χειρόγραφο, να Επιστολή του Ιησού μα. Ο ίδιο ο Θεό μα, ο Χριστό μα γράφει επιστολή. Νάτε. Να μιλά. Για πατρίδα και θρησκεία ενώ ταυτόχρονα πουλάς δίθεν χειρόγραφα του Χριστού Κοστίζει 20, 20 μόνον ευρώ Συνιστά πράξη μέγιστης πολιτικής εξαπάτησης Το χειρόγραφο της ζού στο 2, 10, 38 χιλιάδες Πράξη μέγιστης πολιτικής εξαπάτησης Με ένα απλό τηλεφώνημα και μόνο με 20 ευρώ δικό σας Δικό σας που λένε και Εδώ λοιπόν έχουμε το γνωστό ηχητικό του Βελόπουλου Από παλιά από που πούλεγε τι επιστολές του Ισού και ήταν ο μόνο που τις κράταγε και ανατραγίαζε και μα καλούσε να το πάρουμε κτλ. Και, και, και μια δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν κάναμε μήνα ενάμιση. Το φέρνει αυτό το θέμα στην κεντρική πολιτική σκηνή, επειδή χάνει προ το Βελόπουλο και λέει πώ θα το χτυπήσουμε το Βελόπουλο. Θα θυμίσουμε τι επιστολέ του Ισού, που είναι πάντα επίκαιρο και ωραίο θέμα έτσι κι αλλιώ. Και βγαίνει ένα βίντεο που και ο ίδιο ο Άδωνη, αφού για εξαπάτηση ο Κυριάκο Μητσοτάκη, πουλούσε βιβλίο με μία επιστολή. του Ιησού Χριστού που την είχε γράψει προς τον Αύγαρο γιατί ο Αύγαρος είχε στείλει δικιά του επιστολή προς τον Χριστό και είχαν γίνει αυτά τα διάφορα. Το θέμα έφτασε και στο Press Room χτες ρωτήσαν τον κύριο Μαρινάκη Κύριε Πρόεδρε, όπω προκύπτει, ο Άδωνο Γεωργιάδης πόλεσε και αυτό βιβλία με τι επιστολέ του Ισού, ακριβώ όπω ο Κυριάκος Βελόπουλο. Ο Πρωθυπουργό έχει χαρακτηρίσει για την περίπτωση του Βελόπουλου πράξη μέγιστη πολιτική εξαπάτηση να πουλάζει δίθεν χειρόγραφα του Ισού. Στο Μαξίμο, έχετε διαβάσει τα δύο απονήματα, έχουν διαφορέ μεταξύ του. Ναι, καταρχά να πούμε ότι ο κύριο Γεωργιάδης δεν έκρυψε ποτέ και αυτό το τιμά και ότι δούλευε για πολλά χρόνια, πουλούσε βιβλία. και δεν νομίζω ότι μπορεί να κατηγορηθεί ένας ο οποίος πουλάει βιβλία ένας βιβλιοπόλης, ένας άνθρωπος όπως έχει μια επιχείρηση και ζει την οικογένειά του για το περιεχόμενο των βιβλίων που μπορεί να αγοράζει κάποιο. Εδώ ο κύριος Μαρινάκης πολύ μετρημένος ότι δεν έχει να κάνει με το περιεχόμενο πουλάει αυτή είναι η δουλειά δεν έχουν πει το ίδιο για το Βελόπουλο που ζούσε επίσης την οικογένειά του πουλώντα τις επιστολές του Ιησού που ήταν και πιο ακριβές μάλλον, όχι ό,τι έχει πει ο Βελόπουλος τότε ήταν δωρεάν οι επιστολές, αλλά σαν υλικό είναι ανώτερο από ένα απλό βιβλίο που έχει μία επιστολή. Προφανώς διαλέγεις τις πολλές επιστολές, στις οποίες θα υπάρχει και η μία επιστολή που πουλούσε ο άδονη. Όλα αυτά τα μαθαίνει και ο βελόπουλο, αυτός είναι ο εμφύλιος. Ότι τσακώνεται ο βελόπουλο με τον Άδωνη δύο άξια ελληνόπουλα, κατά μπλε δεξιά, Και παραπέρα, Ελληνόπουλα. Το μαθαίνει αυτό ο Βελόπουλο και λέει στη ραδιοφωνική του εκπομπή. Λέει, εγώ παρουσίασα ένα βιβλίο. Άκου τώρα. Που δεν ήταν δικό μου. Ο Βελόπουλο παρουσιάζει βιβλίο που ήταν δικό του από αυτό. Δηλαδή πόσο ψεύτη μπορεί να είσαι, ρε άδων. Πόσο ψεύτη μπορεί να είσαι, ρε. Ενώ ξέρει ότι δεν το έγραψα εγώ το βιβλίο. Ρε πόσο θεομπέχτη πρέπει να είσαι, ρε παιγάλε. Τι να πω, ρε Σι, τι να πρωτοπο, τι να πρωτοσυζητήσω, ρε παιδιά. Κι όμω κάθεστε και του πιστεύετε. Κάθεστε και του πιστεύετε. Βγαίνει ο άνθρωπο ανεριθρίαστα και λέει τέτοια ψέματα. Τέτοια ψέματα. Μα τόσο βλάκα είναι τελικά. Τόσο βλάκα, Ισαιρε άδων, δεν θα απαντούσα. Τι περίμενε. Επειδή έξι χρόνια και 7 χρόνια και επτά χρόνια δεν μιλούσα. Επειδή σέβομαι. Τι να πω. Όπω δεν σέβεσαι εσύ εμένα. Εγώ σέβομαι όλου του ανθρώπου. Θα μπορούσα να σε κάνω ω μπαράλια εδώ και καιρό με αυτό το βίντεο. Όπω και με το άλλο βίντεο Άδωνη Γεωργιάδη που παρουσίαζε στο Άγιο Φω ω απάτη. Όπω και με το άλλο βίντεο Άδωνη Γεωργιάδη που παρουσίαζε το Άγιο Φω ω απάτη. Τι έχουμε εδώ. Τι λέει εδώ ο Βελόπουλο, ο οποίο είπε και βλάκα. Τον Άδωνη, τώρα θα απαντήσει ο Άδωνη, τον πήζα βολιάρι και μετά ψωμί και τιμωρία στην κυρία και θα έχουμε θέματα πολύ σοβαρά όπως καταλαβαίνετε. Να μείνουμε σε αυτό όμως που είπε ο Βελόπουλο ότι πούλαγε, επειδή είχε, ήταν, πέρα, πέρασε και το Πάσχα πριν μερικές μέρες και είχε γίνει πάλι θέμα. Αν είναι θαύμα το Άγιο Φω, θα ακούσουμε τι βιβλίο πούλαγε ο Άδωνη παλιότερα. Κύριος Μιχάλης Καλόπουλος, ο σημερινό μου είναι ο συγγραφέας αυτών εδώ των τεσσάρων βιβλίων. Το πρώτο βιβλίο είναι το Μεγάλο Ψέμα, Βιβλική Θρησκεία, το Μεγάλο Ψέμα. Το δεύτερο βιβλίο που ήρθε σε συνέχεια είναι το βιβλίο Βιβλική Θρησκεία, ο Ένοπλος Δόλος. Το τρίτο βιβλίο είναι Βιβλική Θρησκεία, Αβραάμ ο Μάγος. <ΣΣ1> Και το τέταρτο βιβλίο... Το καινούριο, λέ, το νεότερο μάλλον από τα τέσσερα βιβλία του Μιχάλη και του Καλόπουλου. Πούλησε εκπληκτικά. Πήγε πολύ καλά, γιατί έγινε και εκείνο το πείραμα στην τηλεόραση με, το, με την Κεώμενη Βάτο και το κερί. Έτσι, ναι, να το πούμε αυτό. Είναι αλήθεια, ναι. Θαύμα και να το κάνουμε και εδώ, κάποια στιγμή, Μιχάλη. Γιατί όχι. Να το κάνουμε και εδώ, να το δουν τηλεέφθραση. Θαύμα ή Απάτη, το Άγιο Φω τη Ιερουσαλήμ. Πουλούσε δύο βιβλίο που έλεγε Θαύμα ή Απάτη, το Άγιο Φω τη Ιερουσαλήμ. Και δεν κάναν μέσα στο στούντιο. Το πήραμε με την κυωμένη Βάτο και το κερί. Αυτό έπρεπε. είναι κακό. Έπρεπε να είχε γίνει αυτό. Έπρεπε να το είχαμε δει live, να κέχονται εκεί μέσα στο στούντιο. Φαντάζομαι κάποιο θαύμα θα βοηθούσε ώστε να μην καούν αυτοί που πρέπει να μην καούν. Τελικά είχε δίκιο ο Βελόπουλο εδώ. Πουλούσε ο Άδωνη βιβλίο που αμφισβητούσε το Αν είναι θαύμα η αφή του Αγίου Φωτό που παρακολουθούμε κάθε χρόνο. τι φέρνουμε και με ειδική πτήση. Και πηγαίνει παντού και μετά και μετά ο, ο, τις πόρτες μας εκεί στα, <στασίλυση> στα σπίτια που τα έχουμε βρήσει όλα. Παλιά γινόντουσαν αυτά, τώρα με τις καινούριε πόρτες και κάσες δεν γίνονται αυτά γιατί θα αρπάξουν όλα και θα γίνουν παρανάλομα του Αγίου Φωτός. Ο Άδωνης λοιπόν από παλιότερη εκπομπή πουλούσε τέτοιο βιβλίο. Να πούμε εδώ κάτι που είναι ναι. πραγματικά συγκλονιστικό, δεν το ο πολύ καλά. Το περίφημο αυτό θαύμα του Αγίου Τόπου, το περίφημο αυτό θαύμα του Αγίου Τόπου, των Αγίων Τόπων, όπου βλέπουμε κάθε ανάσταση όπου πέθηκε ξύλο πια με τους, μεταξύ τα ξυπνά. Δηλαδή, γιατί έχουν αγριέψει τα πάθη. Εδώ, λοιπόν, υπάρχει από εδώ και κάτω όλο το κείμενο του Αδαμαντίου Κοραή, ο οποίο θεωρεί όλη αυτή την υπόθεση ένα φοβερό ψεύδο κατασκευασμένο εντελώ. Πίσω υπάρχουν και δηλώσει τώρα, αν θέλει να τη διαβάσει. Διαβάσει, βέβαια, γιατί αφήνουν αδαμαντίου Κοραή. Λοιπόν, Ε, γιατί ο Κοραής έγραψε ότι το φως τη Ιερουσαλήμ είναι όνειδος και έσχος στρατηγούμενων από του θαυματοπλάστε. Γιατί ο Κοραής αποκάλεσε αξιοθρύνητους και πλανημένους τους κατέτος τρέχοντες προσκυνητές του θαύματος άμα τα λέει ο Δαμάντιος Κοραή, αλλάζει το θέμα δεν τα λέει ο Άδωνης, αν και στην αρχή είπε το περίφημο το αφισβήτη το περίφημο θαύμα αυτά τα λέει ο Δαμάντιος Κοραής διάβασε και τα σχετικά αποσπάσματα ένα από τα τρία βιβλία που πουλούσε τότε ο Άδωνης δεν ήταν μόνο αυτό που λέει θαύμα η απάτη το Άγιο φως ήταν και το άλλο που χαρακτήριζε μάγο τον Αβραάμ Πάμε λοιπόν μετά συνέχεια, Αβραάμ ο μάγο. όπου οποίο η ειδικότατα τον Αβραάμ πια. Επειδή δεν έχει γραφτεί βιβλία για τον Αβραάμ και επειδή έχουμε στα χέρια μα σήμερα σωρία πληροφοριών για την προβιβλική κατάσταση πέντε γενιές πριν η ιστορία του Αβραάμ, ήταν αδύνατο να αφήσω το θέμα και έτσι βγήκε ένα υπέροχο κυριολεκτικά βιβλίο το οποίο προσωπογραφεί τον Αβραάμ για πρώτη φορά, δείχνοντα πέρα από κάθε αφιβολία ότι ο άνθρωπο αυτό δεν ήταν άνθρωπο Θεού, αλλά ήταν ένα μάγο. Ο οποίος για να δικαιολογεί τα διάφορα πράγματα, που πληγές και άλλα που κατάφερνε Είχε εφεύρει κάποιον θεό και απέδε του θανάτους και τις πληγές αυτές στον θεό αυτό Ωραία. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να κατηγορηθεί ένας ο που πουλάει βιβλία Ένας βιβλιοπόλης, ένας άνθρωπος όπως έχει μια επιχείρηση και ζει την οικογένειά του Για το περιεχόμενο των βιβλίων που μπορεί να αγοράζει κάποιο. Αφού πρώτα πω, φίλε και ότι όσοι έχουν ιδιαίτερη μεγάλη αγάπη στην παλαιά διαθήκη, καλό είναι να μην πάρουν αυτά τα βιβλία, γιατί μπορεί να κινδυνεύσουν από κάποιο είδου έμφραγμα. Όσοι όμω θέλουν να δουν τα πράγματα με ένα πιο ανοιχτό μάτι και έχουν ας πούμε, κάποιε αμφιβολίες στο μυαλό του, πράγματι σε αυτά τα βιβλία, όπω βρήκα και εγώ στα βιβλία, πολλέ απαντήσει. Δεν το κρύβω αυτό, δεν το λέω δημόσια εύκολα. Όμω πραγματικά στα βιβλία του Μιχά του Είναι μάγο ο Αβραάμ. Είναι απάτη το Άγιο Φως, Τι εννοεί εδώ ο ποιητή, ο Άδωνη Γεωργιάδης, Έτσι λοιπόν, αυτός είναι ο εμφύλιο και έχουμε θεομπέχτη να σκοτώνει θεομπέχτη, κύριε Λοχαγέ. Ρε πόσο θεομπέχτη πρέπει να σε λε, παιχάλε. Συχαμένο! Σύχαμα! Α Γιατί σας... για πριν από τον πόλεμο. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλου σήμερα ακόμα μια φορά είναι ότι οι θείε του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο στα νοσοκομεία. Άρα αν η Δημοκρατία πάρει τώρα 33, θα έχει πάρει 40 αργυνών από τα εθνικές εκλογές. Μα τόσο βλάκας είναι τελικά. Τόσο βλάκας η Σεράδων και να βόδι στο τέλο. 2 11 10 88 80, 80. τηλέφωνο επικοινωνία είναι μέσα. Σα περιμένουν πολύ μεγάλη χαρά και αγάπη. Να πείτε και για τι θίε, τη βούλτεψη και για τι άλλε του ελληνικού λαού που θα πιάνανε τόπο. Γιώργος Παπαδρέο έχει κάνει σαρδάμ, για την απειθυσίε του ελληνικού λαού. Το έχει πει και αυτό, ναι, και δυο φορέ. Είπε θίε του ελληνικού λαού που θα πιάνανε τόπο τη βούλτεψη. Οι θείες πληρώνανε πια λεφτά στα νοσοκομεία πριν τον πόλεμο. Αυτά λοιπόν είχε σήμερα η μέρα έχει κι άλλα, δεν είναι μόνο αυτά. Απλά αυτά στα αρχαιολογήσαμε. radio papaki το mail του σταθμού. Αυτή την ώρα ό,τι στείλετε, το βλέπω εγώ εδώ. Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού, διαφημίσει, και εδώ είμαστε. <γως του>. <boastful> <purpose> Έλα, δεν ακούγεσαι Έλα, Jesus Ράιζον τι κάνεις; Jesus, ναι. Χριστός ανέστη, Jesus Ράιζον Χριστός ανέστη. Καλά εσύ Καλά, να σου πω τώρα που ακούτα τη Θέλω να μιλήσει τώρα με τον κύριο Βασίλη η λέει τώρα Ε, το... yeah, αυτό <that> και η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ κόμμα κύριε. Εμεί δεν είμαστε Ε, καλά, παράταμε, Α, αλλά να μιλήσει και ο Κυριάκο λίγο και να το πατήσει και το αυτό τη αδερφή του. Που λέει το αυτό τη αδερφή σου που του λέει. Ο, oh, ναι, Ά, το έχει πει, Ναι, σωστά. Εντάξει, θα βάλει και Καλημέρα, θα μα ψηφίσει, τι γίνεται. Πού κουέρε. Έλα, έναν ντομό τη του. Ναι, αποστολή. Ναι, εγώ. Λοιπόν, η Ντόρα είπε πως είχατε τεμπέλητες, δεν είπες στο ΣΚΑΙ. Ε, ναι, τέλος πάντων, ναι. Ναι, αυτή η οικογένεια της έχει δουλέψει κανένας. Τον κόσμο, γιατί. Με επιτυχία τον κόσμο πολλά χρόνια. Έχνε δουλέψει, σωστά, σωστά. Δεν τρέπετε, δεν Όχι, τρέπετε. δεν τρέπετε, απαντώ εγώ, δεν τρέπετε. Που, πω, έχετε στοιχεία.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 Να σου, πω κάτι. να σου πω κάτι, δεν ξέρω πραγματικά τι είναι πιο ανησυχητικό. Να ήταν φτιαχτό και το Ισραήλ να πήρε αυτού του πόντου από ψεύτικα το κοινό ή το κοινό όντω να ψήφισε το Ισραήλ με τέτοιου πόντου. Γιατί δεν έχει δεν έχεις ικανό το κοινό να ψήφισε το Ισραήλ, Πώ δεν το έχω ικανό, Α. αλλά δεν ξέρω τι είναι πιο ανησυχητικό. Έτσι, ήδε κατά όλα. Χειρότερο. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Εν περιπτώσει, δεν μου λε καμιά παράσταση πεζή. Θα ενημερώσω. Ναι, λε. λέγεται Έλα. Απ' τη γλυφάδα σ' εγώ παρμένω. Απ' τη γλυφάδα εγώ από την καβάλα. Τι <laughs> <Σ'> αρέσει, <laughs> έλα. να Συντονιστούμε. Έλα να σου πω ένα μήνυμα στου ελληνικά ράδε, στου πολύ παθιώτε. Την πατρίδα σα, τη θρησκεία σα. Και γαμμό το μου χαμπέ της ασκούσε. Ένα μεγάλο. Ποιο μεγάλο το με παιχνίδι αυτό. Σε παίζω. Σε, Σε παίζω. <laughs> Πέφτο και γι' λέμε σαζάρι. Τόνο μην έρθει, μακάρι. Παίζω στο ζάρι. ζάρι. Είσαι ωραίος, πολύ ωραίο, βεβαίω, βεβαίω. Είμαι πολύ ωραίο. Βεβαίω, βεβαίω. Κάντο μυζωτάκι, είσαι και απα, Θέλω καταρχά να κάτι. Είμαι πολύ ωραίο. Αλήθεια. Μάιο του 2019, η Νέα Δημοκρατία πήρε σε ευρωεκλογές 33. Ναι. Τον Ιούλιο του 2019, δύο μήνες μετά, πήρε σε εθνικές εκλογές 40. Mm -hmm. Άρα, το 33% των ευρωεκλογών ισούται, ισοδυναμεί, με 40 σε εθνικές. Ναι. Αυτό δεν είναι θεωρία, είναι αποδεδειγμένα μαθηματικά. Άρα αν η Δημοκρατία πάρει τώρα 33, θα έχει πάρει 40 αργυνών με τα Ενα μην κάνουμε εθνικέ τότε, θα κάνουμε ευρωεκλογές. Και θα κάνουμε τις αναγωγέ. Εδώ ο μαθηματικός, Ανδωνης Γεωργιάτης, για το αποτέλεσμα των επικείμενων ευρώ, εκλογών. Την Κυριακή θα το έχετε δει στο Κριστό του Καλατσίου ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας έκανε μια συγκέντρωση ε, είχε γεμίσει το στάδιο αλβανικές σημαίες είχαν πάει οι Αλβανοί σύμφωνα με την αρχική εικόνα ήταν Αλβανοί που ζουν στην Ελλάδα πήγαν να δουν τον συμπατριώτη τους Πρωθυπουργό γίνονται αυτά και ο δικό μα έχει πάει από εδώ και από εκεί βέβαια πολλέ για το timing της επίσκεψη και της ε, Ομιλία Ράμα για αυτά που είπε ο Ράμα. Δεν θα σταθούμε εμεί σε αυτά, θα σταθούμε στον κόσμο που πήγε εκεί. Γιατί βλέποντα χτε και έχοντα περάσει κάποιε μέρε το ρεπορτάζ του Open, ε, καταλάβαμε και με ένα θέμα που έχει γίνει στην Αλβανία ότι δεν ήταν όλοι αυθορμήτω προσελθώντε. Είναι βίντεο ντοκουμέντο από το κλειστό γήπεδο του Γαλατσίου στη Φιέστα του Ντιράμα, όπου φαίνεται ένα ανώτερο δημόσιο υπάλληλο, ο διευθυντή του θεάτρου στο Θίερι. Να ομολογεί ότι πλήθο Αλβανών έχει ταξιδέψει στην Ελλάδα για να ενισχύσει το σοου του Αλβανού Πρωθυπουργού. Το βίντεο αυτό έγινε viral στα μέσα κοινωνική δικτύωση στην Αλβανία, προκάνοντα την παρέτηση του διευθυντή του θεάτρου στο ΘΥΕΡΙ με συνοπτικέ διαδικασίε. Σύμφωνα με εκτιμήσει αλβανικών μέσων ενημέρωση, πάνω από 2.000 άτομα με δεκάδε πούλμαν ταξίδευσαν για 8 ώρε από διάφορε πόλεις τη Αλβανία με προορισμό το γαλάτσι, με σκοπό να εμφανιστούν ω μετανάστε που ζουν στην Ελλάδα, γεγονό που εξόργησε και του πραγματικού μετανάστε. Είναι πληρωμένοι όλοι. Έχουν πάρει 150-200 ευρώ. Έχουν έρθει 30 λεωφορείο εδώ από κόρτσα, κοριτσιά, λάτσι, έρζα, φιέρη. Ωραία είναι αυτά. Δεν <laughs> συμβαίνουν μόνο εδώ, είναι και στην Αλβανία. Και ακούσαμε εδώ Αλβανού συμπολίτε μα, οι οποίοι καταγγέλνουν του άλλου που ήρθαν πληρωμένοι να πάνε να ακούσουν το ράμα που ήταν και οι ίδιοι όμω. Είχαν πάει εδώ προφανώ, επειδή δεν πήραν το 150. Κατήγγειλαν ότι ήρθανε απ' έξω. Ε, είχε έρθει κιόλα ο Θίασο του θεάτρου από το Φιέρι. Ο ίδιο είπε ότι είχαν μια παράσταση στην Κόρινθο. Παρετήθηκε τελικά γιατί στην Αλβανία έχει γίνει τεράστιο θέμα. Λογικό. Ωραία είναι όλα αυτά. Έγινε η συγκέντρωση, ε, βγήκαν αυτά ως παραπολιτικά ή ως αμυγός πολιτικά και είναι τώρα στο πάνελ πάλι Σοφία Βούλτεψη, σε άλλο πάνελ, γιατί τις τελευταίες μέρες έχει κάνει περιοδία μεγάλη στα κανάλια και ο Πέτρος Παπάς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ συνασπισμός ρίζος παστικής αριστεράς. Επιτέθηκαν yeah, άνθρωποι yeah, αλβανικής yeah. καταγωγής Στον Έλληνα ομογενή έξω yeah. Ο οποίος διαμαρτύρονταν yeah. για αυτό το οποίο yeah. συμβαίνει yeah. Μιλ, έκανε, yeah. έκανε τον αέτο της Μεγάλης Αλβανίας yeah. Yeah. Μας yeah. είπε yeah. ότι η Ελλάδα ανήκει και στους Έλληνες και στους Αλβανούς yeah. και εσείς, και είστε... ανή... εσείς, και ανή... εσείς αυτό το λατρεύετε ανή... ανή... ε... Αυτά τα λέτε εσείς κυρία Βουλή Εσείς λέτε ότι Η Ελλάδα ανήκει μόνο στους Έλληνες Αυτό είναι δεδομένο Ένα θέμα δεν είναι το Α Της βούλτεψη. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Ένα άλλο θέμα είναι αυτό που λέει ο Πέτρο Παπάς που είναι και του αριστερού κόμματο, που λέει ότι η Ελλάδα ανήκει μόνο στου Έλληνε. Ο Ανδρέα Παπανδρέου, και παλιότερα το σύνθημα αυτό και κατά τη διάρκεια, είναι η Ελλάδα ανήκει στου Έλληνε. Βεβαίω έχουν περάσει πολλέ εποχέ από τότε, ε, κατοικούν σε αυτόν τον τόπο εθνότητε διάφορε, έχουν ομογενοποιηθεί, έχουμε ομογενοποιηθεί, είναι πολύ χρήσιμο σε όλου μα. έχουν ενταχθεί πλήρως, δεν ξεχωρίζεις πια και αυτό είναι και πολύ καλό και έτσι πρέπει να γίνεται και συμβάλλει και στις φιλικές σχέσεις των γειτονικών λαών και κυρίως στη Βαλκανική που είναι πάντα μια πυρίτεδα αποθήκη. Είναι μια καλή ε, οδηγία αυτή και μια καλή συνταγή να οσμωθούν οι λαοί για να μην έχουμε αυτά που είχαμε στο παρελθόν. Και έρχεται ο αριστερός βουλευτής εδώ και η Ελλάδα ανήκει μόνο στους Έλληνες. πολιτικά, το Α της τώρα, το A αυτό το πολύ ωραίο Α της βούλτεψη μετά τα προηγούμενα το όχι λεφτά για τις θείες της, ε, μπορεί να κολλήσει οπουδήποτε. <Πουλίου> λέτε λέτε και εσείς λέτε εσείς Η Ελλάδα νίκει μόνο του Έλληνες Είσ... Α, Αυτό είναι yeah, yeah. δεδομένο <συμή> Πόσο μεγάλη δύναμη είναι για τη Νέα Δημοκρατία Να έχει αυτό τον συμπαγή οργανωτικό ιστό <συμή> Με αγωνιστές οι οποίες δίνουν από τον ελεύθερο χρόνο τους Για να υπηρετήσουν τις αξίες και τις ιδέες της μεγάλης μα παράταξη. <συμή> διότι σήμερα η νέα δημοκρατία είναι το μόνο πραγματικά λαϊκό κόμμα στην πατρίδα μας. Α, ah. ah, λοιπόν, αυτό το πολύ ωραίο. Έχουμε μια συλλογή με διάφορα «α» ah, και σε διάφορες εντάσεις από πολιτικούς, νομίζω της Βούλτεψης πάει πολύ ψηλά, λαός τώρα μέρος δεύτερον. Ναι, ο Αποστόλης. Ο Αποστόλης. Ο ίδιος. ο Αποστόλης. πόσμου οι λαοί φωνάζουν διλατά με την Παλαιστίνη ως λευτεριά. Εχθές μέλη και στελέχη του ΚΚΕ κανάνε αυτή τη διευκή κίνηση μπροστά από την πρεσβεία του Ισραήλ, του κράτους ολοφόνου, διατρανώντας την πίστη για λευτεριά της Παλαιστίνης. Όλο ο λαός να ξεσηκωθεί. κι πάει και η δικιά μας πόρτα. Έλα! Έλα η έλα Αποστέλη, καλή βδομάδα! Επίση! Δεν μου λε! Όταν βάλανε αυτό το μαλάκα το Μητσοτάκι στην Εθνική Τράπεζα, τα κεντρικά τη Εθνική, ο Σιμίτη μαζί με τον διοικητή τη τράπεζα τότε. Σιμίτη ο Πρωθυπουργό στο τηλέφωνο. Σιμίτη ο Πρωθυπουργό στο τηλέφωνο. Oh. Ναι! Ο Σιμίτη ο Πρωθυπουργό, ναι! Ανέλπιστο! Αυτό που ήταν ο Ανέλπιστο. Ναι, ο ναι, ναι! Καλημέρα! <laughs> Ανέλπιστο! Εσύ, κύριε Πρωθυπουργέ! Ο Ανέλπιστο <laughs> έβαλε τον ανεκδίκητο στην τράπεζα Εντάξει, κοίταξε Εντάξει. να δεις, είχε κάποια σχέση με τον πατέρα, κάτι υποχρεώσεις, ξέρεις πώ είναι αυτά. Ωραία, και τι δεν έκανε καλά, θε να πεις, δεν έβαλε τον καλύτερο, τον πιο Άριστο τον έβαλε. Μπήκα στο Χάρβαρτ, αποφύτησε αριστούχος. Α! Ah.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 Λάμβανε όλες αυτές τις εντήσεις Ποιο ήτανε Ο Κυριάκος Μπεν Σαλόμ Κυριάκος Μητσοτάκης Και γιατί ήταν ο δεν κατάλαβα Χτίσαμε σπίτια βεβαίω μας βοήθησε Χρωστάμε ακόμα Χρωστάμε Θα χρωστάμε για πάντα και θα μας τα παίρνουν τράπεζες Ναι και Είχανε σχέδιο οι άνθρωποι, Από τότε Το ξέρω ότι είχε σχέδιο Και δεν είχε σχέδιο. Θα ακούσει και το άλλο. Αυτό λοιπόν, μετά από ένα διάστημα, η υπόθεση, επειδή τα δάνεια όλα αυτά που ενέκρινε, κανένα δεν ήταν σωστό. Αυτά λοιπόν, Κουταμάρες. η υπόθεση έφτασε στον εισαγγελέα. Άι, και τον στείλανε κατηγορούμενο στο ακροατήριο. Αυτό αποκλείεται. Όμως... Μητσοτάξη εισαγγελέα δεν παίζει, ξέχνατο. Όμω, έπρεπε αυτή την υπόθεση να περάσει μέσα από τη Βουλή. Και τότε λοιπόν, τι κάνανε. Τώρα αρχίζει και εσύ μου λε, τώρα πάει η τώρα σύννεφο, τα Τα άλλα δεν ούτε καν Και θα πρέπει τώρα αυτό να τα ακούσουμε και να συμφωνήσουμε Και να βγει η συμπέρασμα τάχα της Ναι Θα σου στείλω δυο Θα σου Να Να σου Έχεις εσύ κόψει έχει καταστρέψει ο Κασελάκης Με Τι να κάνεις, εγώ καταλαβαίνω. Είστε σε αδιέξοδο, το έχετε ρίξει τρελίτσα. Δεν βγαίνει αλλιώς, λογικό. Ο Στέφανο Μαλάκα θα σε γαμίσει. Θυμάστε τι μου έλεγε να, να βάλουμε στοίχημα το κάτω. Κα... Κάφαλα περάσει το Στέφανο. Μπορεί λούγκρα θα σε περάσει ο νανογιλέκοτρο, Μαλάκα. Αχ, να δω να ψηφίζει Στέφανο και τι άλλο. Δεν ξέρω, άσε με λάρε. Εσύ κοίτανε, Μαλάκα, τι ψηφίζει. Ο πισωδρομικέ Μαλάκα είχε αλλάξει ο κόσμο και εσύ εκεί κολυμμένο. Κοιτάξτε να δείτε και εσύ και ο άλλο τι πάει καλά. Ο Στέφανος είναι ο κόσμο που άλλαξε. Περάσει, ε, παιδιά, όλη Στέφανο. Όλη Στέφανο για να ξεμπερδεύουμε τώρα. Πάμε Με την αλλαγή, όλοι οι φοπλιστέ είμαστε. Αά. Που ήθελε να τα βάλει και με το ΣΥΡΙΖΑΜΑΛΑ. Θα σε περάσει να ογειλέκο, Μόριξε φτύλα. Δύπο κάτι να το κοιτάξετε να κάνετε καλά. Έκτακτο συνέδριο. Δύπο κάτι δεν κάνετε καλά. Τι μαλακίε λέω. Δεν μου λε. Όχι. Τι κάνει η ΣΥΑΜΕΛ ΜΟΛΟΥ. Καπακάπα τι κάνει. Τι κάνει, καλά είναι. Καλά είναι. Καλά είναι, μα χαιρετάει. Έλα το λοκαπακάπα κάνει. Ο Σιριζέος, ο φίλος Ακροατής. έχουμε φέτος κλείνουμε 50 χρόνια ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω ότι για όλους μας, τους παλαιότερους αλλά και τους, και τους νεότερους, είναι πράγματι αυτές στιγμές συγκίνησης. Να πάρετε μερικά soft εξεινάχια γιατί θα κλείτε με μαύρο δάκρυ. Καθώς μέσα από αυτήν την εικόνα νιώθουμε... Όλοι να περνούν χρόνια μια συναρπαστική διαδρομή. Αχ, θέα μου, κράτο το στόμα μου, δεν ήξεω, η ρουφιάνα. Είναι μια διαδρομή που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο έχει σφραγίσει τις ζωέ μα. Ψέματα και συναρτησίε. Γεμάτι χαρέ. 12 καφετιέρες και δεν ξέρω τέσσερα ψυγεία. Προσχωρηγή από τη Zimmerτ. Αλλά και λίπε. Πο, πο, ντροπή. Παντοτινή πίστη όμω. Στις αρχές και στις αξίες μας Η μάσα, η ρεμούλα Για να φάνε αυτή και η κλίκα Είναι μια πίστη που γίνεται σκητά λιχρέους ah. Περνώντας από γενιά σε γενιά Δόξα το, το Θεό εγώ από τα παιδιά μου πολύ ευχαριστώ Με σταθερά ιδανικά την ελεύθερη σκέψη Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει Σταθερά μέσα στην κοινωνία Εμείς τον κόσμο το παρακολά, παρακολά, παρακολά. Και διαρκώς δίπλα στον πολίτη για όλα αυτά σας ευχαριστώ για τους αγώνες που διαχρονικά δίνετε για τη μεγάλη μας παράταξη Παλακίες. Έτσι πρέπει να θυμόμαστε ε, τι συνέβη πριν 50 χρόνια και πρέπει, πρέπει να τιμήσουμε την επέτειο μια πρώτη διαφορμή είναι οι εκλογές, οι να πάρει 30% και με τι αναγωγέ 33% να γίνει 41% ξέρετε Οπότε έτσι αισιόδοξα σας αφήνουμε, ε, τρίτο μέρος του λαού τώρα, διαφημίσεις, αμέσως μετά με τον Γιώργο Πιέρο, τα υπόλοιπα εμείς αύριο γεια σα.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 Είναι. Ε, τελείωσε. Ε, τελείωσε. Το 1878. Αχ, δεν μπορώ. Αλλά όχι, δε όχι, όχι δεν θα πάω στο 1800. Και... Έλα, για. Να σου πω πόσα δις χρουστάνε με τώρα σήμερα. Πόσα Α, βρε, τίπα, πάνε... 500 εκατομμύρια, κάτι χαζά. 400 δις εκατομμύρια. Και την προηγούμενη φορά μπήκαμε στο μνημόνιο με 210. Λοιπόν, έλα. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ζήτω ο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 Ο Λεοπόλδο στο Κονγκό. Πόσα. 12 εκατομμύρια. Καλά. 12 είναι. εκατομμύρια Κονγκολέζου έχει σκοτώσει ο Λεοπόλδο. Δεν θα πειράζει κανέναν οπαδό καμία ελληνική ομάδο. Οποιοδήποτε απόγονο του Λεοπόλδου. Οι Βέλγοι εκτό από τα σρουφάκια δεν έχουν καμία προσφορά στην ανθρωπότητα. Δηλαδή το καλύτερο που έχουν κάνει είναι τα σρουφάκια. Και πρέπει λίγο βέβαια ο Βελόπουλο το λέει αποφασισμό ότι είμαστε οι Έλληνε ανώτεροι από του Ευρωπαίου. Κανείβαλοι που σα κάναμε ανθρώπου να σκέφτεστε και να βρεπατάτε τα δύο. Πηθίκια. Εγώ θα σα το την αντιπεριαλιστή.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 Ευχαριστήριε και γι' αυτό. Ναι. ναι. Καλημέρα ομαρώνι. Αλλήμω. Υπάρχει η μέρα που δεχάνει. Όχι, η βρήκες γραμμή θα πάρει. Θα κάνουμε ετανόδο. Οι ελληνικέ επιγραφέρε σε όλη την Αμερική και στη Βόρεια και παντού. Χατ με έκοψε στο καλύτερο. Είχε και καλύτερο. Είναι εντάξει και με αυτό. Την Αλάσκα 9000 αεροσκάφη χάθηκαν. Και άλλα καγαπητέ, το φτάσαμε στην Αλάκα. Δεν λύσαμε ε, τα δικά πρώτα. μας και έχω φτάσει στην Αλάσκα. Το λέει τρίγω βερμούρων τη Αλάσκα. καλά όταν τον πουν τετράγωνο τα λέμε. I'm <laughs> sorry.